Δες. Σήμερα περπατά. Περπατά. Περπατά. περπατά το έρχομαι στην Αθήνα. Τώρα... Κάτι ακούς. ακούς... Ναι. Από το 1917 χρονιά που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα η Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Μαθησμικού Μετσοβίου πολυτεχνείου Πρωτοστατής στην εκπαίδευση των Ελλήνων Αστυτοκών.